Κεφάλον Κάπα Σελίδα 467 Στοιχία 1-29 Εμφανίσει του Αναστάντο Κυρίου στην Μαγδαλινίν, του 10 και του 11 Μαθητά, Υψηλάφιση του Θωμά. 1. Αφού δε πέρασε το Σάββατο κατά την πρώτη ημέρα τη εβδομάδο, η Μαρία η Μαγδαλινί έρχεται στο μνημείο πρωί, όταν είναι το ακόμη σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθο που έφρασε την είσοδο του τάφου ήταν σηκωμένο από το μνήμα. 2. Όταν λοιπόν είδε το μνήμα ανοιχτών, τρέχει και έρχεται στον Σίμωνα Πέτρον και στον άλλον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς και είπε προς αυτούς. Επήραν τον κύριο από το μνημείο και δεν εξέβραμεν που τον έβαλαν. 3. Κατόπιν λοιπόν από την ανέλπιστον αυτήν είδησην, ευγήκαν από το σπίτι που έμενε ο Πέτρος μαζί δε με αυτόν, ευγήκε και ο άλλος μαθητής και έρχονται στο μνημείο. 4. Έτραχαν δε και οι δύο μαζί... Αλλά ο άλλος μαθητής ως νεότερος έτρεξε νεμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρον και έφτασε πρώτος των μνημείο. 5. και αφού έσκυψε, βλέπει απέξω έξω τους νεκρικούς επιδέσμους να είναι κατά γης, λόγω όμως της μεγάλης του δεν προχώρησε να έμβει μέσα. 6. Ενώ λοιπόν επερίμενε να απ' έξω, έρχεται και ο Σίμων Πέτρος ύστερα από αυτόν και θαραλαίος και ορμητικός καθώς από χαρακτήρος, Εμβίκενη των μνημείων και παρατήρησαν εκ του πλησίον ότι οι νεκρικοί επίδεσμοι ήσαν καταγεί και δεν έλειπαν όπω το φυσικό να συμβεί εάν το σώμα είχε κλαπεί. 7. Παρατήρησαν ακόμη ότι το φακιόλιο με το οποίο είχαν σκεπάσει την κεφαλή του Ιησού δεν ήταν ατάκτος ανακατευμένο με του επιδέσμου, αλλά με τάξιν που δεν επρόδιδε βίαν και σπουδίν ή το τυλιγμένο χωριστά κάπου εκεί. 8. Τότε λοιπόν παρακινηθείς από το παράδειγμα του Πέτρου, εμβήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που ήλθε πρώτος στο μνήμα και είδε τα εκ του πλησίων και αυτός και πίστευσε ότι ο Ιησούς ανέστη. 9. Ε, ναι. Δεν επίστευσε δε πρωτύτερα, αλλά μόλις τώρα που είδεν αδιανών τον τάφων, διότι και αυτός και ο Πέτρος δεν εγνώρισαν ακόμη την αληθή έννοια των προφητιών της Γραφής, ότι σύμφωνα με αυτάς έπρεπε αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. 10. Αφού λοιπόν εξήτασαν τον τάφων και πίστησαν ότι πάσα άλλη έρευνα ή το περιτή επέστρεψαν πάλι στα καταλήμματα των μαθητέ. 11. Η Μαρία όμως εντωμεταξύ έστεκε πλησίον του μνήματο και έκλεε έξω από αυτό μη φανταζομένη ποτέ ότι ο Ιησούς ανέστη 12. Ενώ λοιπόν εξικολούθη να κλαίει έσκυψε σε μια στιγμήνη στο μνημείων, αναζητούσε και πάλι το σώμα του Ιησού και βλέπει τότε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα, οι οποίοι φρουροί του τάφου ένδοξη και εκάθιντο ω ως του αναστάντο Κυρίου, ο ένας προς το μέρο της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρο των ποδών, όπου πρωτήτερα είτο τοποθετημένον καταγεί στο σώμα του Ιησού. 13. Και λέγουν σε αυτήν εκείνη, «Γυναίκα, γιατί κλαίεις», λέγει αυτού διότι επήραν τον Κύριό μου από τον τάφον και δεν ξέβρω που τον έβαλαν 14 και αφού είπαινα αυτά έστρεψε ο πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος αλίτε διότι το σώμα του Κυρίου είχε νυποστεί με τα βολύντια της Αναστάσεως είτε διότι η Μαρία δεν υπόπτευε καν ότι ο διδάσκαλος ανέστη δεν ήξεβαρνε αυτοί ότι αυτός που την ρώτα ήταν ο Ιησούς 15 λέγεις αυτήν ο Ιησούς γυναίκα Διατί κλαίεις, ποιον ζητείς. Εκείνη νόμισε πω είπε ο Κυπουρός και δι' αυτό είπε προς Αυτόν «Κύριε, εάν τον επήρες εσύ, πες μου που τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από τον κήπο σου και θα τον τοποθετήσω εις άλλων τάφων». 16. Τότε λέγησε αυτήν ο Ιησούς με τον γνωστόν εις εκείνην τόνον της φωνής του. «Μαρία, αναγνωρίσασαι δε εκείνη ευθύ στην φωνή του Ιησού. έστρεψε ο πίσω και είπε σε Αυτόν «Ραβουνί», το οποίο είναι στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «βιδάσκαλέ μου». 17. Και επειδή η Μαρία έτρεξε να περιπτυχθεί με σεβασμό τους πόδας του, νομίσασα ότι ο Κύριος θα εξικολούθηκε τώρα να ζει σωματικός, όπως και πρώτου παθήματος μετά τον μαθητών του, λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, μη με εγγίζεις και μη συμπεριφέρεσαι πλέον προς εμέ σαν να πρόκειται να με έχετε πάλι μεταξύ σας με αυτήν τη μορφή της ταπεινώσεως και της ασθενίας όπως έζον μαζί σας και πρώτου πάθος. Μη με εγγίζεις διότι δεν ανέβηκα ακόμη προς τον πατέρα μου και συνεπώς δεν εγγενιάστηκε ακόμη η νέα σχέση της ευλαβούς και λατρευτική οικειότητος την οποία μετά την ανάληψή μου ο Σεόνιος και ουράνιος πλέον αρχιερεύς και ως κεφαλή τη Εκκλησίας ενωμένος με αυτήν, θα συνάψω προς τους ανθρώπους. Πήγαινε δε προς του αδελφούς μου και είπε εις αυτούς. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου, ο οποίος διεμού έγινε και δικό σας κατά χάρη πατήρ. Έγινε δε και αφότου ενυνθρώπισα και Θεός μου, όπως είναι και Θεός δικό σα. 18. Έρχεται Μαρία η Μαγδαλινή και αναγγέλει στου μαθητά ότι είδε τον Κύριον, ο οποίο και είπεν σε αυτήν του λόγου αυτού. 19. Ει επιβεβαίωσιν λοιπόν τη μαρτυρία ταύτη τη Μαρία, όταν ευράδιασε κατά την ημέραν εκείνη την πρώτη τη εβδομάδος, και ενώ εφήρε του σπιτιού όπου ήσαν μαζευμένοι μαθητέ, ήσαν κλειστέ ένεκα του φόβου που είχαν ούτε δια τους Ιουδαίους, ήρθε ο Ιησούς και στάθη στο μέσον και είπεν σε αυτού: Α είναι ειρήνη Ισά. 20. Και αφού είπε τούτο, έδειξαν ει αυτού τα σχήρα και την πλευρά του για να είδουν τα σημάδια των πληγών και πιστούν ότι αυτό ήταν ο Σταυρωθή τη δάσκαλό Κατόπιν λοιπόν τη πληροφορία, την οποία δια τη επιδείξου αυτή των θεραπευθυσσών πληγώνε, σχημάτισαν, εχάρισαν οι μαθητέ όταν είδα τον Κύριον. 21. Όταν λοιπόν ησύχασε κάπω η πρώτη σφοδρά συγκίνηση που εδοκίμασαν εξαιτία τη μεγάλη των χαρά οι μαθητέ, Είπε πάλιν σε αυτούς ο Ιησούς, εν σχέση προς την μέλου σαν κλίσιν και αποστολήντον, «Ας είναι ειρήνη η σας. Καθώς με απέστειλεν ο πατήρ δια το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ σας θέλω προς εξακολούθηση του αυτού έργου». 22. Και αφού είπε αυτό, προκειμένου να μεταδώσεις αυτούς τη μνοή της νέας ουρανίου ζωής, ενεφίσσεν εις τα όπως άλλοτε ο Θεός στο πρόσωπο του Αδάμ και του είπε, «Λάβετε πνεύμα Άγιον». 23. «Ίσ' όποιους συγχωρήσατε τας αμαρτίας, τους συγχωρούνται αυτέ και από τον Θεόν. Ίσ' όποιους δε τας κρατείτε ασυγχώρητες, θα μείνουν για πάντα κρατημένες». 24. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους δώδεκα αποστόλους που ελέγεται από τους ομιλούντας την ελληνική γλώσσα Εβραίου δίδυμος, δεν είναι το μαζί τους όταν ήλθεν ο Ιησούς. 25. «Όταν λοιπόν ήλθε, του μαθητέ. Είδαμε τον κύριο. αυτός όμως τους απήντησε. Εάν δεν είδο με τα μάτια μου στα σχήρα του το σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, ώστε όχι μόνο με τα μάτια μου αλλά και με τα δάχτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστέψω. 26. Πράγματι δε ύστερα από οκτώ ημέρα, ήσαν πάλι μέσα στο σπίτι μαθητέ, και μαζί με αυτού είτο και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ είσαν κλειστέ θύρε και στάθη στο μέσο των μαθητών και είπεν Α είναι η ειρήνη εσάς. 27. Έπειτα λέγει στον Θωμάν «Φέρε εδώ των δαχτυλών σου και ενώ με την ψηλά σύν σου θα εξετάζεις τα σημάδια των πληγών μου, συγχρόνως και με τα μάτια σου είδε τα σχήρα μου και φέρε κάτω από τα ενδύματά μου την χήρα σου και βάλε την στην πλευρά μου που εκτυπήθη από την λόγχη και μη αφήνεις τον εαυτό σου να κυριευθεί από την απιστία ώστε να γίνεις μονίμος και ανεπανορθώτος άπιστος αλλά προόδευε και στηρίζου στην την πίστη ώστε να γίνεις αμετακίνητος και αδιάσυστος σε αυτήν 28 Και ο Θωμάς τότε απεκρίθηκε είπεν εις Αυτόν Πιστεύω και ομολογώ ότι είσαι ο Κυριός μου και ο Θεός μου 29 Λέγει σε Αυτόν ο Ιησούς επειδή με είδες Μακαριότεροι και περισσότερον καλότυχοι είναι εκείνοι οι οποίοι και τι δεν είδαν με τα μάτια τους όπως είδε, εσύ, επίστευσαν και θα πιστεύσουν ούτω όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου κατά της επερχομένας γενναιάς. 30. Σύμφωνα λοιπόν με όσα εξιστορήσαμε εκτός από το θαύμα της Αναστάσεώς του έκαμεν ο Ιησούς εμπρό στα μάτια των μαθητών του και πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα που εδείκνυαν τη θεότητά του και τα οποία δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό. 31. Αυτά δε που εξεθέσαμεν εγράφησαν διαναπιστέψετε, να ότι ο Ιησούς είναι ο υπό των προφητών προκυριχθής Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού και οι να έχετε ως αναφέρω τον κτήμα σα τη νέα και θείαν και ονίαν ζωή, η οποία μεταδίδεται στα ψυχά των ανθρώπων δια αυτού και της επικλήσεως του ονόματό του.